Ναι, γεια σα! Yeah. ναι. Εσείς που, που κάνετε του, του πολύ έξυπνου! Εμείς, όχι δεν του κάνουμε κιόλα, είμαστε! Ωρα, μπορεί, μπορείτε να αναφέρετε για το βιβλίο του Καμένου, που κατοίκει το κύριο Μευράκη ότι αρχικώ σε καθάνω έλεγχο είναι ένα δάσο από Όχι, Περίσουμε τόσο έξυπνοι πού... δεν είμαστε. Τόσο έξι, σε αυτό το επίπεδο έξι, δεν το έχουμε. Περιμένω να τα ακούσω. Ναι, ναι, περίμενε. Περιμένω. Εάν δεν το βάλει, εγώ θα πάω Δεν Δεν πού, θα το βάλω, στο λέω από τώρα. Δεν θα το βάλω. Δεν έχω άντερα. Από τη... κοινή. Ότι είμαι κότα. Εφ' εγώ είμαι Εγώ περιμένω να το ακούσω. Θα σε ξαναπάρω και αύριο θα σε περώ κάθε μέρα. Μην περιμένεις, δεν θα τα ακούσει, το λέω από τώρα. Και ξέρει γιατί, για να σε εκνευρίσω έτσι. Α. να σε καλά, να σε καλά, από νομίζει. Όχι, να καλά. Ό,τι νομίζει κάνει. Δε... Όχι, θα κάνω νομίζεις εσύ. Πώς την νομίζει εσύ. Πώ την είχε τη δουλειά, δηλαδή. Μπρο. Ναι, ναι, ο ίδιο. Είχε την καλοσύνη σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζήτησα ένα email για να στείλω. Μια... Για το... Και μου... δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται ποτέ όταν το στέλνω. Ναι. Αυτό. Ακατελείδα θέλω να έρθει να ογκάξει. Όσα δεν είπαμε από φόβο ή τροπή. Στα σοφά μα και στα μάτια μα να ψάξει. Κάθε μα λέξη μυστική να την πετάξει. Μέχρι τον ήλιο να ανεβεί και να τον κάψει, γιατί δεν έρχεσαι. μάλα μα. Κλάμα, κλάμα. <συσχελίδι> γιατί δεν έρχεσαι. Απ' τη ψυχή μου το κενό και τη ζωή μου. Τέλο το μισό λεπτό. Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ να αντιστάσει, Όταν τραβιέμαι σαν χέρι από ποτέ. Όποια Ο Αλκίνο, πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά είναι πράγμα αυτό που τα mail. Την ώρα που το πατάσαι εκεί και δεν πάει, πρέπει βγάζει αυτό το τυχητικό. Μισό λεπτό, ε! Ζάλιστα με τα δικά μου, είχα και εγώ θέλει. Για περμού τώρα έτσι, απ' τα δικά μου. Περιμένω. Ναι. Έλα! Έλα! Τι έγινε, αγοράκι, την κόττεινε στη φούστα. Αχα, την κοντένω τη φουσίτσα. Την κοντένω τη φουσίτσα. Να σου πω, τι ρίλεμε, αδόμη είναι η μαράκη. Δεν κατάλαβα γιατί ο Κυριακό δεν είναι τρίλημα. Ένα από τα δύο ρε φιλετάρτε, Κυριακιάκι. Αποστολή εσύ. Εγώ ποιο. Α, oh, δεν το πιστεύω ότι σε πέτυχα. Σιγά μου, δεν με έχει ξαναπετύχει. Όχι, ποτέ. Αχ, <σχοι> αγάπη μου, καινούρια είσαι. Ε? Από πού έρχεσαι εσύ, Απαθήνα τώρα, Παίρνα. και νομίζω ότι αν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να είμαστε σχετικά κοντοχωριανοί. Από <σχοι> πού είσαι, Μωρή. Η μαμά μου μου έλεγε τα βράδια που καθόμαστε στην Περάδο ότι βλέπουμε τα φώτα τη Εδιψού απέναντί μα. Για αλτρανεί είσαι. Από τον Άγιο Κωνσταντίνα. Αλλά <σχοι> μην το βγάλει πιθανά αυτό το βίντεο. Όχι, όχι, καλέ. Άγιο Κωνσταντίνα. Και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο που λέμε. Και εκεί. Οπότε καθώ στο σπίτι το βράδυ και με εκείσα από απέναντι μου εγώ έσυμα Πε μου το εξή. Νομίζω ότι σε έχω ρωτηθεί. Εγώ είμαι σίγουρο. Ναι. Δηλαδή από τώρα που μιλάμε λίγο και σ' άκουσα είμαι σίγουρο. Ναι, και είχα και γεμίστηλα Τι πόσα κλίνει, Τα 28. Ω. Ο... Σι τεμένο, λίγο. Τέλο πάντων. Έλα, μορφή. Έμα τρώει 28. Πολύ που σ άκουσα. Και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Θα χαρώ να, να σε ακούσω και ναι. να συντονίζεσαι με το κρεβάτι. Έλα, βρε. Ντροπή. κι εγώ σάτριο, δεν τρέπομαι. Τι κάνει το βράδυ. Left is <laughs> Καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά για σένα τώρα για τα ενοχικά σου. <laughs> το ξέρω, το ξέρω. Ξέρει βέβαια σε κάποιον αγαπώ πολύ, eh. Όχι εμένα. Εκείνον τον γλυκεί, γλυκεί το, τον μπαλουργάκο. Oh. Τον έχω υποστεί. Τον έχω υποστεί. Ναι, ναι, βεβαίω. <laughs> και περιμένουμε να τον δω. Δευτέρε, τρίτε. Μέχρι και τη μαμά μου έχω κάνει θενατική. Αν έχει μυαλό, μπορεί και τετάρτε. Α, ναι, α, α, ναι. Σκέψου το. Έλα. Ανοιχτή πρόταση. Σα αφήνω. Μα αφήνει. 28, 28, τι να κάνουμε. Μα εσύ με αφήνει να σα αφήσω. Όλο με αφήνει να σα αφήσω. Όχι, όχι, όχι. Εύχομαι να είσαι καλά, ναι. πάντα. Με τι ευχέ δεν κάνει το. προκοπή. Α τι ευχέ. Περιφέρεια Δεν το έχουμε <laughs> <laughs> Πώ θα το έχει Έλα, τρώνε στήθου. Καλά, είσαι αέρα, Πάρε μια μεζούρα, ναι. παιδί μου, σιγά τη δουλειά. Γιατί έχω πει αλήθεια σε μελέτη, Άμα πει και για τον Νίκο Σαντίνο θα καταλάβουν ποια είναι, βγάλει, εντάξει. <laughs> Αν πει το βυζί, θα <laughs> Πάλι με είναι μου φωνάζουνε με Είναι αυτό που λέει σημείχε. τα παιδιά της γειτονιά μου το μου τον βγάζουνε Άρα μην συνέχεια τέτοια Δεν παιδί μου που είχε που λέω για διαλύματα Πάλι <συμπή> <"Παλημέτρη> με <μένο συμπή> είναι μου φωνάζουνε Έχει και ρεφρέν το ξέρει το ρεφρέν Όλο που το που που τον βαρέθηκα Δώσε ένα τσιμπικάκι που το γεύτηκα Αποσταλή θα σε κλείσω, με στεναχωρείς τώρα διασκευή έκανα για σένα, είσαι έμπνευση, Μούσα μου Εντάξει. Mm. Δεν έπιασα, ξέρει πόσα κάνουν τέτοια. Συνήθω πιάνουν, είμαι, μωρέ. Είμαι από, χωριό, είμαι από χωριό που λέει και ο μπαμπά μου. <laughs> αυτό. Καλό είναι από χωριό. Από χωριό πρέπει να είστε πιο εύκολε ξαναμένε. Άι, παράτα μα. Γιατί, μωρέ. Γιατί μωρέ, έχετε του πέντε βλάκου όλη τη χρονιά και βαριέσαι. <laughs> του έχει <laughs> περάσει όλου και λες κάτι φρέσκο. Εγώ είμαι το φρέσκο. Να, το απέναντι πήρα. χωριό που λέγαμε. Το απέναντι χωριό. Τι θε, Μωρία, να βγάνεστε και γάμου και εσύ. Άι, παράτα μα. Όχι, βρέω, όχι, αλλά εντάξει. Ε, τι θε ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο το θέλει να βγούμε για φαγητό. Έλεω, θε να βγούμε για ποτό που είναι πιο γρήγορο, να σε κρατάω ένα σφινάκι να πάμε σπίτι. Όχι. Όχι. Δεν και καλά εκεί τη μανία να περνάνε τα βράδια τσάμπα. Αφού θα γίνει που θα γίνει, Μωρή, τι μα ταλαιπωρείτε. Τα <laughs> να χαλάμε λεφτά. Άντε, έλα, τα λέμε. Άντε, φιλάκια, χάρκα που σα. Λοιπόν, φυλάκια, χάρκα που γεια. Καλή συνέχεια, γεια. Να πούμε. Κοίταξε Παρακώ. να δει, είμαστε ανάμεσα στον ακροδεξιό, στον κομματικό σωλήνα και στην οικογενειοκρατία. Α, είναι και ο Τζιτζικό, ασκούει η νοοκρατία. Δύο. Εμένα θέλω να μου λύσει μια πορεία. Εάν βάλουν τη Μισελ, ο Μπαλούρδο θα την ξαναερωτευτεί. Αν βάλουν τη Μισελ, θα γραφτώ εγώ στο κόμμα για να ψηφίσω. Σωστό, μ' άρεσε, με κάλυψε. Κάσο που έχει ανέβει κομμενικά τελευταία, ε. την είδα και στον <σχ> Α στι εκλογέ από κοντά. Μερακλή, είσαι αμάρ. Είμαι μερακλή, είμαι μερακλή. <σχ> αν είμαι εγώ μερακλή, φαντάζω ότι κάνω μπαλούρδο. Που είναι κυστερημένο δηλαδή. Την κοντένηση που, τα μερακλή, τα παντά όλα. Δεν είμαι πρότυπο άντρα, είμαι πρωτότυπο άντρα. Ναι, εννοείται. Σέχο πόσερ, δεν τζε. Στο δωμάτιο μέσα, μουστάκι, περούκα και στο επίμαχο σημείο ένα φίλο εκεί. Τίποτα άλλο. Όχι, φέρνει φαγούρα. <laughs> ναι. Να βάλω ένα πλατανόφιλο, να βάλω ένα μπελόφιλο. <laughs> Έτσι κι αλλιώ τόσο που είναι, σαν τολμαδάκι θα είναι. Να βάλω ένα μπελόφιλο απ' έξω να το τυλίξω τολμαδάκι. <laughs> έχει ολόκληρο φίλο και μια ώρα φίλο να ξεδιπλώσει και μέσα έχει λίγο κρεατάκι. Τη ίδια είμαι.